οι οχτροί Και τους φιλέψαμε Η δορκέγη Χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί Που τους πιστέψανε Κλέψαν ανάπηρια συνταξιούς Να είμαστε λοιπόν εδώ για μία ακόμα Παρασκευή Μ, Την επόμενη φορά Εμείς δεν θα τα πούμε τη Μεγάλη Παρασκευή Μεγάλη Παρασκευή δεν είναι για να μιλάς είναι για να σκέφτεσαι και να αναρωτιέσαι τον πόνο του ο μου, ε; Θα τα ξαναπούμε. Μια ιστορική ημερομηνία. Παρασκευή 21η Απριλίου. Προϊβα... Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο για επικοινωνία. Real και νόμινη μάσα στο 19650. Με email studio.pa.q realfm.gr 211-2008-200 το τηλεφωνικό κέντρο και ε, η μουσική επιμέλεια είναι της Νάνσης Κανέλη και η Χολύπτης. σήμερα μαζί μας με τα χέρια του ήχου Α, εκεί που πρέπει και όταν πρέπει και όπως πρέπει η Μαρία Χριστοδούλου ε, Είναι όμως εξαιρετικά δύσκολη μέρα για όποιον θέλει να βαστάει το μυαλό του μέσα στο κεφάλι του Ό,τι και να πει κανεί ορισμένες αναλύσεις, ορισμένες προβλέψεις, ορισμένες προειδοποιήσεις, όποτε δεν επισημάνθηκαν, βλέπε Κουκουέ και Μάστριχτ, δεν πήγαμε σε καλό στο και κυρίως δεν διαλέξαμε σε ποιο από τους τέσσερις δρόμους ενός σταυροδρομίου θα πηγαίναμε. Το ίδιο συνέβη και με τις θέσει που βγήκανε, το συνέδριο τελείωσε, οι θέσει ισχύουν, είναι ψηφισμένες, για την περιραίουσα ατμόσφαιρα, την εξαιρετικά εμπόλεμη, πολεμική ατμόσφαιρα η οποία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο ενδεχόμενο, τον πολλαπλασιασμό του ενδεχομένου να έχουμε μια ανάφλεξη. Μετά τα χημικά, όπου πριν καν καταλάβει κάνει από πού ήρθανε και πού δεν ήρθανε και μικρή σημασία έχει από την ώρα που τα χημικά στερούν ζωές μικρών παιδιών δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιο να συζητήσει, η εννοία του χημικού είναι είναι σαν τη χειροσήμα και τον Αγκασάκη, ακριβώ το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί να το αιτιολογήσει κανένα, παραμένει ερωτηματικό. Κουιμπόνο τι ωφελείται. Που του ωφελείται κανεί δεν ξέρει. Ξέρουμε μόνο ότι είχαμε έναν μέχρι χθε τύπο που έλεγε ότι δεν θέλει να είναι πλανήτη και να είναι στι ΗΠΑ. Μόνο επικεφαλή, ο οποίο παράτησε το γεύμα με τον Κινέζο, βγήκε έξω, πήγε, παράγγειλε ένα μομβαρδισμό, ξαναγύρισε στο γεύμα, ο Κινέζο είχε φύγει. Αρχίζουν μετά το ΙΕΒ, το Συμβούλιο Ασφαλεία, κλείσιμο μέσα. 59, προσέξτε, όχι 60. Πώ λέμε στι και 3,95. Όχι 4 ευρώ, κάτι, το μπλουζάκι, ναι. 59 πύραυλοι από πλοία που ελιμενίζονται στη Σούδα. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο αναμειγνιόμαστε και εμεί. Και δεν φτάνει αυτό. Εκεί που κάθεσαι. Και βλέπει του πυράβλους και αρχίζει και παγώνει το αίμα σου. Γιατί δεν είναι πολύ μακριά και η εμπειρία ούτε από το Ιράκ που βλέπουμε που κατάντησε. Από το Αφγανιστάν που βλέπουμε που κατάντησε, από τη Λιβύη που βλέπουμε που κατάντησε και κυρίω πάνω στο πετσί μας και μέσα στο πετσί και δίπλα την πόρτα μα και δίπλα από τη γειτονιά μα να την εισπνέουμε, να την αναπνέουμε, να την εισπράττουμε από καρκίνου μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι, από τι βόμβε γραφίτη, η Ιουγκοσλαβία και ο διαμελισμό τη. Έρχεται τώρα η Συρία. Έρχεται η Συρία με ενα πρόεδρο, ο οποίο αυτό χρήστηκε πρώτα απ' όλα. Πλανητάρχη, είναι ο πρώτο που κάνει ο ίδιο και τον αποκαλούν οι άλλοι. Αν προσέξετε τη δήλωση πολύ προσεκτικά τελειώνει uh, God bless America, God bless the United States όπως λένε συνήθως and και the entire, ολόκληρο, world, τον κόσμο. Αυτό Τιμωρό Τιμωρός εν ονόματι των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου. Και είπε και κάτι που το έλεγε ο Bush, λίγο πιο ομά. Αυτός το είπε ε, πιο περιτεχνά, χαμένο πίσω από ένα βλωσιρό Ξεπλημμένο ύφο ότι οι πολιτισμένοι άνθρωποι θα συνταχθούν μαζί του. Όποιο δεν συνταχθεί μαζί του θα είναι απολύτιστο. Ο άλλο έλεγε ότι ή εμεί, ή μαζί μα ή με του άλλου, ήταν εχθρό. Τώρα είναι απλώ απολύτιστο. Άρα και ενδεχομένω εχθρό. Αυτά για τη σημειωτική μια φρικτής κατάσταση, γιατί άμα θα σα πάω στα ελληνικά πράγματα, στα ελληνικά πράγματα θα μου πείτε ότι η 59 κρούζ είναι ελάχιστη μπροστά σε αυτό που πέφτει στα κεφάλια των Ελλήνων πολιτών προαναγγελθεν έγκλημα. Δηλαδή, από το 18, το 19, το 20, το 21, το 22, το 23 θα περιμένετε τα αντίμετρα. Δηλαδή, φανταστείτε κάποιον απειροβολή και να περιμένει τα αντίμετρα να λειτουργήσουν με κεθαίριση 3-4 ετών. Δηλαδή, να φεύγουν οι πύραυλοι και από κάτω να έχει τα αντιεροπορικά σου αλλά να τα βάλεις σε λειτουργία 3, 2, 3, 4, 5 χρόνια μετά. Γιατί μιλάμε για την πηγή. Την πηγή όλων των Τύπων που αναφωνούν κατά καιρού λεφτά υπάρχουν. Που υπάρχουν στι τσέπε των συνταξιούχων και στο φορολόγι, δηλαδή των βαριά φορολογουμένων που είναι συνήθω οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί, οι χαμηλόμιστοι, που καλύπτουν το 90% τη φορολογική δαπάνη τη χώρα. πραξής μάλλον και δαπάνης επομένω. Λοιπόν, ε, έκλεισε η αξιολόγηση στα 3,6 όπω τη ζητάγανε. Τα υπόλοιπα είναι οδονόπαστε. Νομίζω ότι ο Τσακαλώτο με κάποιο τρόπο προσωπική εκφραστικής ενδυμότητας μίλησε για μέτρα που θα μας στεναχωρήσουν φροντίσα να το κάνουνε πριν αρχίσει μεγάλη εβδομάδα οπότε το κλάμα θα αποδίδεται στο θείο δράμα και όχι στο θράμα των ανθρώπων η απάντηση νομίζω ότι μπορεί και πρέπει να αρχίσει μόνο από το ρίτσο το Θοδωράκι και στο τραγουδί τον Κώστα Καμένο σε τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει ο Καμένος, αυτός ο Καμένος που τραγουδάει εδώ Είναι Κύπριος Δεν είναι ο Καμένος ο οποίος είναι φίλος του Μπούς Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα <Κι> Άρα ξενεχθήκατε του Μπούς Μπούς είναι όλοι Μπούς, μπούς Ένα δάσος μαύρο Σε τούτα εδώ Και στα γεριού το πόδι Εδώ το φως, εδώ γυαλός Χρυσές γαλάζιες γλώσες Στα βράχια ελάθια πελέκαν Τα σίδερα μας Στα βράχια ελάθια πελέκαν Τα σίδερα μας Και να θέλεις και να προσπαθείς ευτυχώς Ήμενα θα μας σώσει μουσική Μουσική σχολιάζει λέει Γδέρνει Ευχαριστεί Ξεκουράζει περισσότερο από οποιοδήποτε Λόγο να εκφέρει ο ιοςδήποτε Γιατί όταν έρχεσαι στα χέρια μου το δελτίο τύπου από τις Βρυξέλλε που λέει ότι είναι ευτυχή ο κ. Τσακαλώτο για μέτρα που ο ίδιο είπε ότι θα στεναχωρήσουν του Έλληνε, και Έρχομαι και να ρωτιάμαι πώ γίνεται, για παράδειγμα, να είσαι ευτυχή ο ίδιο για μέτρα που παίρνει που θα στεναχωρήσουν του Έλληνε. Το ένα του κρατούμενου. Για παράδειγμα, η Αυγή σήμερα έχει ένα πρωτοσέλιδο δρόμο, ανοιχτή, με ανάπτυξη, με τούτο, με εκείνο, μετάλλο και ασφαλή. Προ πού, αφού τα βόρεια σύνορα είναι στην πραγματικότητα κλειστά για όποιον θέλει να φύγει από εδώ από το πρόβλημα που του δημιουργούμε εμείς με τη φτώχεια μας, ή που του δημιουργεί ο πόλεμος ε, και η δική του φτώχεια και η δική του δυστυχία. Καπάκισε αυτό στην αντίφαση. Έχουμε έναν πλανητάρχη, ο οποίος έλεγε ότι ε, ε, διακρίνεται από προστατευτισμό, ότι δεν έχει καμία όρεξη να ξοδεύει λεφτά, προεκλογικά και αυτά, ε, και μπήκαμε σε μία σημειωτική των αντιφάσεων, των οποίων, Τη σύγκρουση πρέπει να πληρώσει μόνο ο κόσμος Για παράδειγμα, η Σούδα είναι στην υπέροχη Κρήτη, στη Λεβεντογένα Κρήτη, Στη Κούκλα Κρήτη, στην τουριστική Κρήτη. Ακούει κάποιο Σούδα, άμα βάλει και τη λέξη Κρήτη από δίπλα, μπορεί να θεωρεί ότι είναι το μεγαλύτερο κάμπινγκ του κόσμου. Το ρεότερο μέρος για να παίξει στο survivor. Τι φλανάχουνε ο Άγιο Δομήνικος και δεν ξέρω ποιε ωραίε και περιοχέ. Όχι. Η σούδα είναι βάση θανάτου Είτε μας αρέσει είτε όχι Και φεύγουν από εκεί τα πλοία Και πλέουν πάνω από τα οικόπεδα Ποια οικόπεδα Μάμα τα θαλάσσια οικόπεδα Τα οικόπεδα που έχουν το πετρέλαιο Και ξαφνικά φεύγουν 59 πυραυλή Μέσα στη νύχτα Χτυπάνε μια βάση Δεν με τι χτυπάνε με νοιάζει που φεύγουνε και πάνε και χτυπάνε όπου γης γιατί μπορούνε, γιατί τα έχουν, γιατί τα έχουμε πληρώσει όλοι μας, γιατί είναι 2% η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Γιατί, γιατί, γιατί. Ο σιγά ρωτούσαν και κανέναν δηλαδή για να του στείλουν εναντίον όποιοι αποφασίσανε. Και ξαφνικά είναι. Χαρούμενοι οι Τούρκοι που φύγανε. Είναι χαρούμενοι οι Σαουδάραβες που φύγανε οι πύραυλοι. Είναι πολύ ικανοποιημένοι οι Βρετανοί που βεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πή, φύγανε η πύραυλοί και εκτοξευστήκανε Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι μία σειρά από χώρε ε, και συμφέροντα και τις ε, αστικές τους τάξεις και πανηγυρίζουν και αναρωτιέμαι Πώς γίνεται να είναι χαρούμενοι να είμαστε στεναχωρημένοι για τα μέτρα αλλά να είμαστε και χαρούμενοι και εμείς που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι επίση χαρούμενοι γιατί πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, Γιατί θα, θα πεινάμε, αλλά έχουμε τη δύναμη να βάζουμε του Αμερικανού μπροστά να στέλνουμε του πυράβλου κάτω. Σε αυτέ τι αντιφάσει, πώ κάποιο να απαντήσει, Εγώ σα προτείνω κάτι. Ό,τι προτείνει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος με του στίχους του, ο Μιχάλης Τερζή με τη μουσική του και ένα εξαιρετικό Γιώργο Νταλάρα πίσω το 1978. Μην ακού. Προσέξτε το τραγούδι. σω είναι και η καλύτερη συμβουλή για τη μέρα. Τι ώρε και τι τιμέ και τους εξυπνούς τους προσκυνημένους φτάνουν πια τα ψέματα και τα παραμένους Με μα βάψανε τις μαντρές μαχαίρια κι η καημή ανήποτη στα δικά μας χέρια και <Τι> η <Τι Τι> ζωή μας πέσουνε, στα χαρτιά στα στάρια και μας πασαρεύουνε στα θλιά πασαρια I'm yeah. Δεν μπορώ να κάνω ψυχανάλυση σε ένα δελτίο που βγαίνει και λέει ότι μπορεί να είναι ευτυχή ο υπουργό που φάνηκε άσπρο καπνό στη Μάλτα την ίδια ώρα που τα μέτρα στεναχωρούν του ανθρώπου. Δεν μπορώ. Αδυνατό. Δεν, δεν, δεν μπορώ να κάνω ψυχανάλυση. Δεν μπορώ. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να σα χαρίσω ένα βιβλίο ψυχανάλυση, το πιο από τα πιο δημοφιλή στον κόσμο και επειδή πολύ πολλή μπλα μπλα και πολλοί λόγος γίνεται για την ελευθερία μπορώ από τι εκδόσεις Διόπτρα έχει ξεκινήσει μια σειρά επανεκδόσεων που είναι καινούριε εκδόσεις εξαιρετικές Ο φόβος μπροστά στην ελευθερία του Εριχ Fromm έχω πέντε βιβλία για τους πρώτου πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 2100-8200 ακούγοντας ε, τον έριχ Fromm να γράφει στη δεύτερη μετά από 25 χρόνια τον πρωτοκυκλοφόρησε και έγινε bestseller στο βιβλίο να γράφει ο ίδιος ότι ο φόβος μπροστά στην ελευθερία είναι μια ανάλυση του φαινομένου του ανθρώπινου άγχους που έκανε την εμφάνισή του κατά την κατάρρευση του μεσαιωνικού κόσμου μέσα στον οποίο παρά τους τόσους και τόσους κινδύνους το άτομο ένιωθε σιγουριά και ασφάλεια. Έπειτα από αιώνε αγώνων ο άνθρωπος πέτυχε να δημιουργήσει πλήθος υλικών αγαθών που δεν τα Οικοδόμησε δημοκρατικέ κοινωνίε σε διάφορα μέρη του κόσμου και πρόσφατα αποδείχτηκε νικητή υπρασπιζόμενο στον εαυτό του απέναντι σε καινούργια συστήματα ολοκληρωτισμού. Και όμω, όπω συχνά επιχείρηνα δείξη η ανάλυση σε αυτό το βιβλίο, ο σύγχρονο άνθρωπο εξακολουθεί να υποφέρει από άγχο και προσπαθεί να παραδώσει την ελευθερία του σε δικτάτορε κάθε λογή ή να τη χάσει, μετατρέποντα τον εαυτό του σε ένα μικρό γρανάζι μηχανή, καλοτεϊσμένο και καλοντιμένο, όχι όμω ελεύθερο άνθρωπο, αλλά αυτόματο. Πώ σα φαίνεται το βιβλίο? Αξίζει να το διαβάσετε και να καταλήξετε στα δικά σα συμπεράσματα πριν βγει από τη γωνιά Καρά Σχρυσαυγήτη και σα εξηγήσει: Σπρέχεν, ζει, Ντόιτ, που λέμε και κάνοντα πλακίτσα, τι ακριβώ είναι ο φόβο όταν παραδίδει τον εαυτό σου σε να ζει. Στο 2.11.20 και 8.200 και μπορεί να το δεχτείτε και σαν μαύρο φουστάνι. Ένα εξαιρετικό τραγούδι από ρο που το ψάρε ψινάνση, τη άλκη τη πρωτοψάλτη σε μουσική νικου αντίπα και στίχου γεράσιμο με βαγελάτου. Μου μιλάτε για λες ιδέες ή θα πολέμους χόρτα σε φτάνει Απ' τις παλιές σας μόνο σημαίες φτιάξτε μου ένα μαύρο φουστάνι Λογαριασμό δεν χρωστάω σε κανένα Μια η ζωή μου κι ανήκει σε μένα Θέλω τη ζω, την προσφέρω, την καίω δικαίωμά μου για όσο αναπνέω. Μη μου μιλάτε για άλλε ιδές είδα πολέμους χόρτας αφτάνει. Απ' τις παλιές σας μονοσημές φτιάξτε μου ένα μαύρο φουστάνι φτιάξτε μου ένα μαύρο φουστάνι <Κι> Έξω από μένα ψυχή δεν ορίζω από τον κόσμο μια άκρη γνωρίζω σ' αυτή την άκρη διαλέγω να ζήσω και τι χαμένε ζωέ να πενθήσω. Φουστάνι. Φτιάξτε μου ένα μαύρο φουστάν. Μη μου μιλάτε για άλλε ειδέ. Είδα πολέμους Χόρτα Αυτά από τι παλιέ σα μόνο Φτιάξτε μου ένα μαύρο φουστάνι Φτιάξτε μου ένα μαύρο φουστάνι Έρχεται αδελτίου ειδήσων Θα χρησιμοποιώ από εδώ και μπρος τις εκφράσεις της ακαλώτου Γιατί στη δυσκολία του να τα πει καλά τα ελληνικά όπως θέλει Τσαλακώνει την πραγματικότητα και την φέρνει ακρίβως εκεί που είναι Τι είπε <laughs> Τα προβλήματα θα τα έχουν οι χαμηλότεροι άνθρωποι Θα πληγούν οι χαμηλότεροι άνθρωποι Και όπως γράφει και η φίλη μας η Λίνα που συλλημένημα Πώς συγχωρέσαμε μέσα σε μια λέξη Οι Σύριοι, οι Λίβοι, εμείς, όσοι πεινάνε, ο διπλανός μα, Λοιπόν, κοιτάξτε το Κοιτάξτε το καλά, οι χαμηλότεροι άνθρωποι ακούν τις ειδήσει. αυτές τις ειδήσει θα στεναχωρηθούν, αλλά δεν πειράζει, είμαστε χαμηλότεροι άνθρωποι. Οι άλλοι είναι απλώς, ευτυχείς που έκλεισαν τη διαπραγμάτευση και δει, ηρωικά, σαν τη Σούδα ένα πράγμα. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Πιστέψαν, εκλέψαν, λοιπόν γυρνάω στα μηνύματά σας Να ευχαριστήσω τη Λίνα Και για την επισήμανση περί χαμηλότερων ανθρώπων Ξέρω ότι πληγώνει η Λίνα μου ε, Το γεγονός ότι Έρχονται και με βρίσκουν Αντιδρώντας στη γλώσσα Οι παλιοί μου μαθητές Αν μένα τη συγκίνηση Μου φέρνει Λοιπόν ε, από το Λονδίνο ο φίλος μα ο, ο Ανδρέας Που λέει και συγγνώμη για τα του Συγνώμη που επανέρχομαι στα διεθνή, αλλά θα ήθελα τη γνώμη σου για το στο αν προβλέπει σύραξη σύντομα πέρα από την Αιγγής Ανατολή σε πιο μακρινούς τόπους, στη λογική του ιότητα συμφέροντα των μεγάλων πολιεθνικών. Φύγονται όλο και περισσότερο μέσα στην παγκόσμια αγορά που οι δημιούργησαν. Ακριβώ το λε σου. Δηλαδή, έτσι όπω ρωτά, απαντά κιόλα, συμμερίζομαι πλήρω. Δεν μπορεί κάποιο να σου πει το χρόνο. δεν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μαντίες ούτε είμαστε μάγοι, όταν θα κρίνουν αυτοί ότι τα συμφέροντά του φύγονται. Ήδη προετοιμάζεται η Νότια Κορέα να έχει κάποιε διεκδικήσεις σε ένα νησί στη Νότια Κίνα. Ήδη η ανακοίνωση έγινε αφήνοντα ξυλο τον Κινέζο με τον οποίο μίλαγε και που είναι μέλο του Συμβουλίου Ασφαλεία, του θυμίζω. Πρόεδρο, ο ε, Τραμπ, ο οποίο σηκώθηκε και έφυγε και είπε: Πήγε, παρήγγειλε την επίθεση. Τώρα ακούσατε ότι δεν είναι 59, αλλά είναι 23 κατά του Ρώσους που μαζεύουν εκεί. Οι Ρώσοι ειδοποιήθηκαν αρκετά, δεν είχαν κόσμο εκεί. Ό,τι είχαν στι εγκαταστάσει δεν χτυπήθηκε, που σημαίνει ότι ήταν συμφωνημένο από δύο μεγάλε υπεριαλιστικέ δυνάμει αυτή τη στιγμή στην περιοχή αυτό. Οι υπόλοιποι πύραυλοι πέσανε. Το πρόβλημα δεν πέσανε εκεί που λένε ότι πέσανε. Θα πέσανε κάπου αλλού εκεί που πρέπει. Εκεί που συμφέρει, εκεί που ανοίγουν οι δρόμοι που βρωμάνε αίμα και πετρέλαιο. Λοιπόν, ε, ο Βασίλης λέει ότι αντε καλή επανάσταση μονοπολιτές του σοσιαλισμού μέχρι να καταλάβετε ή να παραδεχτείτε ότι έχουμε κατοχή δημοσιονομική και οικονομική από τους δανειστές εμείς τα έχουμε ψοφίσει. Αν το κάνετε ποτέ. Κατοχή έχεις με συνένεση και με ψήφο δεν βγαίνει η έννοια τη κατοχής. Με συνένεση και με ψήφο η έννοια δεν βγαίνει. Το να έχει υποθηκεύσει τη μοίρα σου, τη μοίρα των παιδιών σου και την τσίπα σου την ίδια, μπορεί να βγαίνει. Διότι η άποψή μου είναι, και αυτό γράφω την Κυριακή, ότι έχουμε υποθηκεύσει την τσίπα μα. Είμαστε ο ίδιο λαό που ήταν στο δρόμο και φώναζε έξω η βάση του θανάτου, και τώρα έχουν αντιδράσει όλε οι κυβερνήσει λέγοντα: Μπράβο, καλά έκαρες κύριε Μπού, τάγκαν του καλέ και ήταν στον ουρανό. Τα ίδια δεν γινόταν με πίτσα και μπύρα στη Βαγδάτη. Τι μου συζητάτε τώρα αυτή τη στιγμή. Σε πόλεμο είναι ο κόσμος το καταλαβαίνετε, δίπλα μας είναι η Συρία. Δεν είναι σε άλλο πλανήτη, δεν είναι στον Άρη. Έτσι ξεκινάνε τα πράγματα και μετά καταλήγουν σε αυτό που σήμερα λέτε δεν είστε λεφτά, συντάξει, το ένα το άλλο γιατί το πόπολο τρομα, τρομοκρατείται από τις συνθήκες αυτές. Έτσι έχει εξαιρετική σημασία. Ο Παύλος μου λέει το σχόλιο για τους χαμηλότερους ανθρώπους και το τραγούδι Μαύρο Βουστάνι ξεπλένουν όλες τις ανοησίες που ακούμε τις άλλες μέρες την ίδια ώρα με σένα. Ε, ο φίλος μου, ο Θανάσης, ο, φρα, ο, φα, ο Φαραζής μου, με, μου στέλνει ένα μήνυμα και εγώ με τη σειρά μου σας το διαβάζω έχει γιατί είναι και παρακινητικό. Στέλνω το μήνυμα τώρα γιατί φεύγω να πάω στο συλλαλητήριο του «Πάμε στις ομόνια. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Εκείνο που με εξόριξε ρελιά να είναι τα μέτρα. Αυτά λίγο πολύ τα περίμενα, αλλά τα αντίμετρα. Ποια αντίμετρα, μωρέ. Τα συσίτια στα σχολεία μεταλυγμένα. Την επιδότηση ενοικίου σε όσου πετάνε έξω από το σπίτι τους για χρέη στην εφορία. Να σε κάψω, Γιάννη, να σε αλείψω μέλη. Τι είδου αξιοπρέπεια και το γράφει με ΚΑΠΑ είναι αυτή. Ο ευτελισμό. Σκέτο. Και τώρα περιμένω από του χαχόλους που του ψήφισαν να του πούν και ευχαριστώ. Για τα συσίτια τη τροπή και τα χαρτζηλίκια των 50 ευρώ το μήνα, έλεος. Αυτή η αγανάκτηση δεν έχει νόημα. Μα μένει η αγανάκτηση, Έχει δίκιο ο φίλο μου ο Θανάση. Αν δεν είναι ο κόσμο στο δρόμο, πεδίο δόξη λαμπρό στι 5.30 είναι το πάμε. Στι 6,5. Πεντέμιση ξεκινάτε από τώρα. Γιατί στο μεταξύ ήταν ο Γερμανό να καταθέσει στεφάνι ο πρόεδρο. Και αυτή τη στιγμή είναι το αδιαχώρητο. Είχε και βροχή, είχε και κακό καιρό. Άμα σε μια βροχή, μετά θα σε και τα υπόλοιπα. Και είμαστε η χώρα που πήρε στα χέρια της ένα δημοψήφισμα του όχι και το έκανε ναι. Επομένως τώρα δεν μπορεί να πουλήσει κάποιος αντίσταση σε αυτά τα μέτρα εκτός κι αν είναι σε θέση να το αποδείξει εμπράκτος. Γιατί, για παράδειγμα... Το Κομιστικό Κόμμα Τουρκία, το αδερφό κόμμα που θέλει να, πάει, να πει όχι στο δημοψήφισμα, ω πολιτικό κόμμα αναγνωρισμένο, όπω λένε μερικοί-μερικοί, ήθελε να κάνει μια συγκέντρωση ε, υπέρ του όχι στο δημοψήφισμα και τη μη σουλτανοποίηση τη χώρα, η οποία σα θυμίζω, έκανε δηλώσει σήμερα ότι είναι πολύ ευχαριστημένη. Τη βοήθησαν πάρα πολλοί οι Αμερικάνοι που βομβαρδίσανε την ε, Συρία. Πάρα πολύ, πάρα πολύ Αυτοί, ε, εμεί δεν του κατηγόρησαμε μέχρι τώρα ότι τη τον Ίσης. Άρα, αφού οι Τούρκοι είναι ευχαριστημένοι που βοηθάνε τον Ιση, εμεί δεν καταλαβαίνω γιατί θα είμαστε ευχαριστημένοι. Βοηθάμε τον Ιση, ε, να μου πει κάποιο, Βοηθάμε τον Ιση. Θέλετε μια ανάσα, όπω θέλω κι εγώ. Απαγορεύτηκε λοιπόν η α, εκδήλωση αυτή των Τούρκων. Φύγανε οι ευρωβουλευτέ μα και βουλευτέ μα, πήγανε στο, στην α, τουρκική πρεσβεία τη Αθήνα, έκαναν μια παράσταση διαμαρτυρία γι' αυτό, φωνήβόντο εν τη τουρκική. Να το εκεί, φίλη και σύμμαχο έρημο. Πάρτε μια ανάσα. Η στίχη πέραρχη είναι του Γιάννη του Καλαμίτσι. Η μουσική του Αντώνη του Μιτζέλου. Στο τραγούδι ο Θοδωρή ο Καρέλας Όμορφο, ταξιδιάρικο, χορευτικό. Έλα, μικρό μου. Θα μα ποτίσουνε και εμά και εξίδι. Το κάνουν πάντα στου Θεού. Έλα, να σε πάω μας τραγουδί, να μας αλλού, λέει. μα πάρει το τραγούδι να μα αλλού. Έλα μικρό μου να σε πάρω και να πάμε Εμείς δεν είμαστε για δώ. Είμαστε άτυχοι μπορούμε να αγαπάμε Να κρες δεν θέλω να σε δω Έλα μικρό μου να σε πάω ένα ταξίδι Σε κόσμους με άλλους θυρερούς θα μα ποτίσουνε και μα χόλοι το κάνουμε πάντα στους θεούς. Σ' αυτό το κόσμο δε μα θέλουν, δε μας νοιάζονται. Σ' αυτό το κόσμο όσοι αγαπούν καταδικάζονται. Σ' αυτό το κόσμο Δε μας, δεν μας θέλουν, δε μας νοιάζονται Σ' αυτό το κόσμο Όσοι αγαπούν καταδικάζονται Μικρό μου να σου πω ένα τραγούδι Να μην κλαίεις το ρεφρέ Εμείς χαϊδεύουμε του έρωτα το χνούδι Κι αυτοί χτυπιούνται στα τερέ Έλα μικρό μου να σε πάω σ' λυζήσει Να μην έχει κρατερούς μας προδώσουν πριν αλέκτορας λαλίσει το κάνει πάντα στους θεούς Σ' αυτό το κόσμο δεν μας τρέμουν δεν μας γυμιάζονται Σ' αυτό τον κόσμο όσοι αγαπητοί καταδικάζονται Σ' αυτό το κόσμο δε μας θέλουν, δε, δε μας νοιάζονται σ' αυτό το κόσμο όσοι αγαπούν καταδικάζονται. Μόλι πάει η ρόδο του Αττικού που πάει ο νου σα, πάει στο προεδρικό μέγαρο και πάει και στο μαξί μου. Για όποιον κινείται στην Αθήνα και περνάει από εκεί μπροστά, μέσα σε λεωφορείο, σε παπάκι, σε αυτοκίνητο, δεν φαίνεται. Εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν φαίνεται η ρόδο του Αττικού. 9 στι 10 μέρε έχει μπροστά κλούβε από μάτια. Είναι αποκλεισμένη. Τώρα, όποιο θα ήταν εκεί κοντά, αν μπορούσε, που αποκλείεται. Γιατί είναι εδώ ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, ο κ. Στάιν Μάγια. Από τους που έχουν την τσίπα να και συγγνώμη για τα καλαύρυτα, για τι εκτελέσει για τους ναζί και τα εγκλήματά τους, χωρίς να φοβηθεί να το πει. Θα μου πεις στα λόγια, ε, μετράνε και αυτά, μετράνε πάρα πολύ τα λόγια σε τέτοιες στιγμές και σε τέτοιε θέσεις. Αυτή τη στιγμή είναι στρωμένη όλη η Ρόδου του Αττικού. Με ένα κατακόκκινο, κατακόκκινο γερανή χρώμα του αίματος. Ένα κατακόκκινο χαλί. Όλοι, είναι σε μήκο του δρόμου, είναι πάνω από 200 μέτρα το χαλί. Έχει μπροστά το σύνολο των τζολιάδων, της προεδρικής βρουράς, μαζί με την πάντα. Αλλά το σύνολο, όταν σας λέω το σύνολο, το σύνολο. Και προσέξτε, είναι η μέρα. Είναι η μέρα βαριά, ε, βροχερή σχεδόν μεγαλοπαρασκευιάτη και έχει αρχίσει λίγο και ανοίγει ο καιρό στην Αθήνα λες και τον αγάπησε πολύ και φώτισε με λίγο ήδη το προεδρικό μεγάλο τον μπάκι, και ταυτόχρονα σε αυτή την εικόνα είναι η στιγμή που πανηγυρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους βομβαρδισμούς στη Συρία τάχα μου δίθεν κλαίει για τα παιδιά που καίγονται εκεί σας θυμίζω ότι οι Σύροι πρόσφυγες δεν είναι αποδεκτοί στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ούτε οι, γενικά οι πρόσφυγε που βομβαρδίζονται απανταχού τη γη δεν περνάνε, ειδικά από αυτέ τι χώρε οι ΗΠΑ, δεν είναι ευπρόσδεκτοι ούτε στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, έχω μπροστά μου τη συμφωνία Σέγγεν να τίθεται από σήμερα, 7 Απριλίου, η τροποποίησή τη με αποτέλεσμα να γίνονται αυστηρότατοι έλεγχοι και συστηματική στα εξωτερικά σύνορα, κερσαία, θαλάσσια και εναέρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο όχι μόνο στους άλλους που δεν θέλουμε αλλά και στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σας το λέω να αποφασίσετε να μπείτε και να βγείτε από αυτή την περίκλειστη πολυτελή φυλακή στην οποία πρέπει να αισθανθείτε Ευρωπαίοι πολίτες που θα ε, ε, ε, ε, περικοπούν οι συντάξει και οι προσωπικές σας διαφορές οι προσωπικές σας διαφορές σημαίνει ότι θα κουτσουρευτούν, αυτά που πληρώσατε θα κλαπούνε δεν θα δοθούν θα κλαπούνε για να πέσετε στο επίπεδο αυτών που θα είναι οι καινούργιοι συνταξιούχοι και θα τους έχουν περικοπεί πριν καν τα καταβάλουν και πριν καν τα δώσουν. Και αυτό θεωρείται δημοκρατία και μάλιστα κοινοβουλευτική αστικού τύπου με ευρωπαϊκές προδιαγραφές με τη συμφωνία του Δουνουτού του του και του Σκουρλέτη που λέει ότι το ξέραμε ότι ερχόταν τέταρτο μνημόνιο όσο και να το διορθώσει αυτό είναι το τέταρτο μνημόνιο μόνο που θα λέγεται τώρα συμφωνία και εξακολουθούν να παρα, παρελάβνουν τα κόκκινα της προεδρική φρουρά, όπου το χαλί και το τιμημένο σκουφί το ετοιμημένο, πώς σας το πω, που φοράνε γιατί σαφησάκη είναι σκουφή της προεδρική φλουράς έχουν ακριβώς το ίδιο χρώμα, το χρώμα του αίματος Οπότε σήμερα θα φιερώσω αυτό το τραγούδι αλλά και όλο το υπόλοιπο της εκπομπής στους απλήρωτους Στου απλήρωτου εδώ, στου απλήρωτου έξω, στου απλήρωτου παραπέρα, αυτού που έχουν δουλειά αλλά δεν πληρώνονται, που εξεκολουθούν να πηγαίνουν στη δουλειά αλλά δεν πληρώνονται, σε αυτού οι οποίοι του λένε ότι θα πληρωθούν και δεν πληρώνονται, σε αυτού που δεν έχουν πληρωθεί καθόλου εδώ και ένα-ενάμιση-δύο ένα, χρόνια. Υπάρχουν αναπληρωτέ καθηγητέ, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σε διάφορε υπηρεσίε και σε εταιρείε κυρίω και μένουν απλήρωτοι και που σκέφτονται. Πόσο μαύρο θα είναι το Πάσχα και πόσο χαμηλότεροι άνθρωποι αισθάνονται από όλου του υπόλοιπου που κάτι παίρνουν, κάποια ψίχουλα. Και θα σα το αφιερώσω αυτό το τραγούδι γιατί είναι μια εξαιρετική φωνή. Ο νεαρό καινούριο, αυτό που θα ακούσετε σήμερα εδώ είναι μόνο εδώ. Δεν μπορείτε να το ακούσετε πουθενά. Είναι κυκλοφόρητο. Έχουμε το προνόμιο το παίζουμε εμεί σήμερα εδώ. Θα ακούσετε τη φωνή του Σωτήρη Σοφιά. Σωτήρη Σοφιά είναι το επάγγελμα φούρναρη. Είναι σε έναν φούρνο και σε αυτόν τον φούρνο δουλεύει ως φούρναρη. Και αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο έτσι και με ωραίο τρόπο ώστε να μπορεί να βγάζει δύο δεκάρες από φούρναρης και να τραγουδάει. Να είναι καλά τα λέντα τη θέση για Παναγιώτου που τον ανακάλυψαν. Η καθυστέρηση στην πληρωμή μπορεί να είναι για πάρα πολλέ. Τίμιες και καθαρές επιχειρήσεις Ένα αποτέλεσμα μιας γενικότερης οικονομικής πολιτικής ε, Για, για τι περισσότερες συμβαίνει αυτό Όμως όταν έρχονται και τα μέτρα Ο εφιάλτης μεγαλώνει και η αναμονή γίνεται δυσβάσταχτη Θυμίζω, μετά τους βολγοθάδες έρχονται πάντα οι αναστάσεις Εξαρτάται αν πιστεύει. Και κυρίω στη δυνάμεις σου στηχή μουσική Γιώργου Μανιού Στο τραγούδι Σωτήρης Σοφιάς Εφιάλτης 2017 στο προσκεφαλή έπεσα πάλι να κοιμηθώ για να μην έρθεις και μου θυμίσεις φιλιά που καίνε και αναμνησίσεις Μ' άρχεσαι πάντα στο και μου θυμίζει το παρελθόν Λες κι είναι το μυαλό μου Και να ξεχάσω Πια δεν μπορώ Φωτιά στα όνειρα φωτιά Στις αναμνήσεις πυρκαγιά Θέλω να σβήσω τα παλιά φωτιά, στα όνειρα φωτιά, στις αναμνήσεις πυρκαγιά, δεν θέλω να θυμάμαι. Πίνω τα βράδια και δεν κοιμάνε κι είναι ένα δράμα αυτό που ζω μήπως λιγάκι αν χαλαρώσω σαν εφιάλτη σε ξαναδρονώ Όσο κι αν πίνω πότε δεν λύνω το πρόβλημα που με τυρανά μέσα στις άλλοι σπάθειο που καλεί Το πρόσωπο σου βλέπω ξανά Φωτιά στα όνειρα φωτιά Στις αναμνήσεις πυρκαγιά Θέλω να σβήσω τα παλιά Να νύσει πυρκαγιά. Ε, δεν θέλω να θυμάμαι πια. Θα ήθελα να με φούρνατε και να με δίπλα του την ώρα που ζυμώνει μαζί με του συναδέλφου του και με την ευχή να τραγουδάει το, το παιδί. Ξημερώματα για το μεροκάματο που όμω του επιτρέπει να ξέρει να μπορεί να τραγουδήσει έτσι. Είναι η Μάρο Λεωνάρδο στην uh, τηλεφωνική μα γραμμή, γιατί δυστυχώ φαίνεται και μοιάζει, ή είναι φόβοι για τρομοκρατικό χτύπημα πάλι με όχημα, πάλι με ελοφορείο, κάπου στη Στοκχολμή, αν δεν κάνω λάθο. Μάρο, ακούμε. Ελπίζουμε, Λιάννα, να μην είναι άλλος ένας εφιάλτης που λέει και που είπε και το τραγούδι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε τι είναι. Πάντως, ένα φορτηγό α, εισέβαλε σε πεζόδρομο έναν από τους μεγαλύτερους πεζόδρομους της τον το Γκάταν, έτσι λέγεται, α, κεντρικός πεζόδρομος, καρφώθηκε πάνω σε ένα πολυκατάστημα παρασέρνοντα πεζού. Α, και Παναλία. αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20 τραυματίες και στο αριθμό νεκρών Άναγία μου φορτηγώ τώρα α, μέσα ναι. σε πεζόδρομο με κόσμο ολότελα ανυποψία στον, γιατί είναι και πεζόδρομος εδώ όπου λέμε. Θα μπορούσε να είναι και ένα τροχαίο να το πούμε έτσι. αλλά είναι βέβαιο ότι μας ξυπνά, μας γεννά τις μνήμες από την Νίκαια και το Βερολίνο που είχαμε τα πρόσφατα τρομοκρατικά χτυπήματα α, και θα μπορούσε να είναι και τρομοκρατική επίθεση Απολύτως έτσι γιατί δεν φαντάζομαι και τροχαίο σε πεζόδρομο ε, το, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα εμείς οι δύο δείχνει και κάτι η τηλεόραση ένα πεζόδρομο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το φανταστώ δηλαδή ένα φορτηγό, δεν ξέρω να φανταστώ ένα πεζόδρομο, τι να σου πω. Κοίτα, θα σου θυμίσω ότι στην Αμβέρσα που ε. έγινε κάτι παρόμοιο λίγο μετά το χτύπημα στο Λονδίνο ε. τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήτανε τρομοκρατία ε. και ήταν ένα μεθυσμένο οδηγό. πριν από λίγε μέρες και αυτό. Ε, όπως και να έχει υπάρχουν θύματα. Αυτό, αυτό μετράει, Οπότε, δηλαδή αυτός, ναι. αυτός που αυτή τη στιγμή του ήρθε κατά πάνω το εναλλοφορείο το τελευταίο πράγμα που τον νοιάζει είναι ποια είναι η πρόθεση. Η υπόλοιποι από δίπλα που δεν έπεσε ε. πάνω μας το λοφορείο, αναρωτιόμαστε. Ό,τι είναι πάντως για ό,τι νεότερο θα... Θα μας διακόψει ναι, πάλι ναι, όποτε ναι, ναι. θέλεις. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε. Δεν ξέρω, παίρνεις μια βαθιά ανάσα. Τι να πω. Μπορώ να το πω, μπορώ να μην το πω. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να παίξουμε διαφημίσεις πριν όμως πάμε σε διαφημίσεις λέω να κάνω μια κλήρωση και αυτή η κλήρωση θα έχει το χαρακτήρα του Βορρά ε, και θα έχει το χαρακτήρα του Βορρά γιατί η αδερφούλα μου είναι και απάνω και έτσι θα έχουμε μια εμφάνιση της Γεωργίας Σεγγέλου που θα ερμηνεύσει ε, με σωλίστο τον Κώστα Μπυλίση στο πιάνο με μουσική επιμέλεια, ιδέα και διασκευέ της Νάνσης, της αδερφούλας μου της Κανέλη στο στην Επταπηγείου, στην Άνω Πόλη, στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή στις 9 το βράδυ, μεταβαλίων όπω γράφουν και κλάδων στην πρόσκληση, Τρεις διπλές προσκλήσει για του ε, ακροατέ μα στη Θεσσαλονίκη. Στο 211-200-8200 τηλεφωνατε και από εκεί, τρει διπλέ προσκλήσει με το ποτό σα να πάτε να χαρείτε. Ωραία τραγούδια, ωραίε διασκευέ, μια μουσική επιμέλεια που αγαπάτε εδώ, και μπορείτε να την ακούσετε και live. Στη Θεσσαλονίκη Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί Που τους πιστέψανε Κλέψαν ανάπηρη παιδιά συνταξιούχοι Κι πεθαμένοι μισθοτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια Κι αυτά τους επιπίπτεται Και τα πυρώσουνε τα χρήματα που τους δίνεται Μην τσαλακώνεστε Λοιπόν Πάμε σε ένα πολύ άσχημο πρόγραμμα Το οποίο θα αρχίσουμε το αισθανόμαστε στο πετσί μας αφού συμπληρωθούν τα εμφυαίοι δηλώσει και φορείες του 17 κυρίως από το 18 θα κορυφώνεται το 19 και το 20 θα πάμε σε αντίμετρα που δεν είναι αντίμετρα θα κρυβίνουν τα διόδια γιατί η δρόμοι τώρα θα είναι καλύτερη και ωραιότεροι και φαρδύτερη. και σου έρχεται ανά πάσα στιγμή ε, εντάξει αφού εγκαινιαστούν οι αφού κοπούν οι κορδέλες αφού, αφού αφού αφού όλα αυτά σου μέσα σου να πεις το, το Άντε Παράδεμο είναι μάλιστα και προσδιορισμένο. Mm. Μπορεί να το πει από την κυβέρνηση μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την τρέχουσα πολιτική μέχρι την προσωπική πληγή. Το τραγούδι γράφτηκε το 1968. Η μουσική είναι του υπέροχου Απόστολου Καλβάρα. Η στίχη του Χρήστου Κολοκοτρόνη στο τραγούδι Η Κατερίνα Τσιρίδου. Είναι από αυτά που παίζονται και ο καθένα ταυτίζεται με το κομμάτι του τραγουδιού που τον αφορά. Έτσι, για να παίρνουμε ανάσε. Πολύ ευαρύ έπεσε το πράγμα και αν α, δούμε και στην Σουηδία Στοχορμή να εξελίσσονται έτσι τα πράγματα τότε καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει δρόμος και προς τα που τραβάμε. Σε πληρώσα με χτυποκάδια, Λίγε μου άνοιξε στα στίφια προβολού Και έχω ελφήμιο, βαριά σημαδιά. Αντε παρά τα μέκια του Μπακάπαλου. Και έχω εμφύμιο βαριά σημαδιά. Αντε παρά τα του Μπακάπαλου. Πατάλισσα πλούτη και νιάτα Για να σε φέρω μες στον δρόμο του καλού Μα εσύ έδιαλεξες δική σου στράτα Άντε παράδομαι για καπαλού Μα εσύ έδιαλεξες δική σου στράτα Άντε παράδομαι για καπαλού Σήμερα σπρώξει, μα τώρα γλίτωσαν τα χείλη του κρεμού. Τη ψεύστρα γαμπισού την έχω διώξει, αντε παρά τα μέκια ναι, του πακαπαλού. Τη ψεύστρα την έχω διώξει, αντε παρά μέκια ναι, του πακαπαλού. Λοιπόν, α, αναρωτιέμαι πώ μπορεί να μπει κανεί στο μυαλό ενό συνταξιούχου που έχει συμπληρώσει πολύ παραπάνω από αυτό που λέμε συνταξιοδοτική ηλικία για την ώρα. Τυπικά, κάπου και ανάμεσα στα 67, στα 68, για κάποιου που αντέχουν να μείνουν στη δουλειά μέχρι τα 70. Και που είναι πάντα συνάρτηση του ποιος έχει δουλέψει, σε ποια έχει δουλέψει δουλειά, πόσα χρόνια έχει δουλέψει. Αν τον έχει φάει θάλασσα, αν τον έχει φάει αμοβολή. αν τον έχει φάει κοδομή, αν τον έχει φάει σκάλα, αν τον έχει φάει ο δρόμος. Εξαρτάται. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να μιλάει κάποιος για την ασφάλεια των ανθρώπων όταν είναι στα χέρια οδηγών φορτηγών, οδηγών αυτοκινήτων, οδηγών σχολικών και την ίδια ώρα αυτό να είναι ένα αποκομμένο ζήτημα από το ποιο οδηγεί αυτά τα ε, ε, φορτηγά και αυτά τα λεωφορεία σε ποια ηλικία. Μέχρι ποια ηλικία. Είναι δυνατόν να είναι κάποια η τρυφερότερη γυναίκα του κόσμου που μπορεί να είναι η καλύτερη και ο άντρα του κόσμου που μπορεί να είναι ο καλύτερο γιαγιά ή παππούς Μπορείτε να εμπιστευθείτε λέω τώρα, παιδιά στα 70, σε νηπιαγωγό. Όχι γιατί δεν μπορεί ή γιατί δεν έχει την πύρα ή γιατί δεν έχει τη ζεστασιά, όπως θα είχε μια γιαγιά, θα τα κρατήσει λίγες ώρες, μέσα στο σπίτι, με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετική, ε, πώς θα σας το πω, δυνατότητα, γιατί θα μιλάμε για ένα, για δύο, άντε για τρία παιδιά. Μπορείτε όμως αυτό να το εμπιστευτείτε σε μια νηπιαγωγό. Και μία νηπιαγωγός που θα έχει δώσει τη δουλειά της θα έχει τσακιστεί. Λέω τώρα ένα επάγγελμα τέτοιο. Ένας που είναι στη σκαλοσιά από τα 15, το από τα 17, το από τα 18 του. Μέχρι που μπορεί να φτάσει. Προσπαθώ και εγώ το φίλο μου, τον αγαπημένο της, της εκπομπής μου και προσωπικό μου φίλο που τον γνώρισε εξαιτία αυτή της εκπομπής, τον γεροναυτήλο μου. Και ο γεροναυτίλος μου είναι πάντοτε μέσα στην καρδιά μου. Λοιπόν, ε, μου γράφει Έχει περάσει προπολού 90 πάει κοντά Εκεί που θα Τα λέμε Και εκατόχροι αναζήσεις Και είναι ευχή Από το μάθος της ψυχής μες ολωνών Μου γράφει λοιπόν Από το μοναδικό μετερίζι που έμεινε Να πολεμώ σου στέλνω τον πόνο μου Και είναι και ωραίο ποιητής Ο τίτλος είναι SOS μια κλαίωση, μια μνήμη βγαίνει μέσα από το γραπτό μια Ελλάδα που έχει φύγει με φωνιά τη το Χριστό. Κοτσαμπάσιδε και κλήρωστο κρατάνε φυλακή και ο λαό του στο σταυρό του κάνει κάθε Κυριακή. Κάποιοι δε πολιτικοί τη αμφιβόλου ηθικής κλέβουν από τον πεζαχτά τη όλα έτσι παρακμή. Μια πύρωση, μια θέρμη και η μέσα στο μυαλό. Κι άλλα πολλά τέτοια όμορφα, πάρα πολύ όμορφα, υπέροχα πράγματα γραμμένα όταν οι συνταξιούχοι μπορούν να γράφουν τα επτά και δέκα μου χρόνια πάνω στις γέφυρες αφέντη μετέτρεψαν σ' αθανασία των λογισμών μου κάποια ρέμβη και έγινε του δρόμου σκύλος που λογαβγίζει τα δαγκόνη απόμαχος γύρω ναυτίλος μόνος τη ρότα να τελειώνει σε όλους ε, αυτούς που μπόρεσαν και αγάπησαν στη ζωή τους και μπορούν να αισθάνονται την ερωτική μαγιά που είναι η μόνη που αναγνωρίζω, ειλικρινά σα το λέω ως μαγιά δηλαδή γιατί όλα τα υπόλοιπα παίρνουν άλλο επίθετο από δίπλα Βρεμάκιο του Παράγανες λέγεται το τραγουδί Παρτίδα. Είναι γραμμένο πίσω πολλά χρόνια Το 1951 Ο Δημήτρης ο Μιστακίδης τραγουδάει η μουσική του Χιώτη Και η στοίχοι του Χαραλαμπού Βασιλιάρη Σ' αδερφάκι μου θα ανοίξουμε Και την παλιά φιλία μας θα σβήσουμε Βρέμα κάτω παρακάνες Θαρώ πολλά μου τα κάνες Στην κομμένα μου μη ξανακολάς Βρέμα κάτω παρακάνες Θαρώ πολλά μου τα κάνες Στην κομμένα μου μη Στο σπίτι τη. Καλά και σου, νύπα να μπει στη μύτη τη. τράσου, δεν είναι για τα σου. μου τράσου. Στην μου μίξαν να κολλά. Α στο χωρέσικου τράσου, δεν είναι για τα σου. μου τράσου. Στην κόμενα μου μίξαν να κολλά. Σαν και σένα νατο συγχαίρετε. Κι αυτό λοιπόν σαχλωμάκα, σταματά τα καμώματα, κι η δομενίτσα δεν θα μου τη φαν. Κι αυτό λοιπόν σαχλωμάκα, σταματά τα καμώματα, κι η δομενίτσα δεν θα μου θα έλεγα πριν από μερικά χρόνια ότι φέτος το Πάσχα το περιμένετε για να δείτε, να καταλάβετε και να κατανοήσετε είναι θα είναι η μοίρα της Τουρκίας δίπλα μας γιατί ανήμερα το δικό μας Πάσχα που συμπρίπτει με τους καθολικούς ε, το εμπέδωσα αυτό αυτή τη φορά συμπίπτει και που θα είναι αναστάσιμη ημέρα με λαμπριάτικη, εύχομαι να είναι και λαμπρή από πλευρά καιρού, σε όσο δυνατόν γίνεται ίσως και σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο γιατί είναι μια μέρα ανάσας πραγματικής ε, για τους Έλληνες ε, οι Τούρκοι θα ψηφίζουν και θα ψηφίζουν γυρίζοντας το ρολόι πίσω πάρα πολύ πίσω μα πάρα πολύ πίσω αυτό το ρολόι της μονοπρόσωπης αυτοκρατορικής σουλτανοειδούς δημοκρατίας 21ου αιώνας ε? άμα τα λέγαμε και φανταζότανε κάποιος ήταν έλλη Ότι λέγανε τα πράγματα θα πάνε προς τα κοί Θα μου πεις γιατί το λες αυτό Γιατί έχω ζήσει Έχω ζήσει τη διπλωματία των σεισμών όπως και εσύ; Όπου γινόταν οι σεισμοί Και μετά έβαιναν τα χρηματιστήρια Και γινόμασταν αρρωγή και βοηθή Και αυτά ήρθανε μετά τα Ήμια Έχω ζήσει Και έχετε ζήσει Τη δημοκρατία του Μπακλαβά Δηλαδή Τη ενό καυγά που ξέσπασε για το τι εθνικότητα είναι ο Μπακλαβάς, αν είναι ελληνικός ή αν είναι Τουρκικό. Μετά έχετε ζήσει την δημοκρατία του Ζεϊπέκικου, του αμοιβαίου Ζεϊπέκικου, όταν πήγαινε εκεί και χόρευε και γινόταν αδελφοποιητός με τον τρόπο του ο Γιώργος Παμεδρέου. Μετά ήρθε ο Κώστας Καραμαλής με την επίσκεψη χεράκι-χεράκι με τη μαντίλα στην Ακρόπολη, που ήταν η διπλωματία της κουμπαριά. Να, υπήρχαν εκείνοι οι οποίοι λέγανε να και εμεί έναν Ερντογάν την εποχή του Γλόμπου. Όταν εξαφάνισε ο Ερντογάν κόμματα όπω του Ντεμιρέλ, του Ετσεβίτ και εμφανίστηκε το κόμμα, το κόμμα που είχε σύμβολο ένα Γλόμπο και φώτισε, το κατάβγασε την Τουρκία πάκρου ζάκρο. Είναι η εποχή που όταν ασχολιόταν κάποιο με του Κούρδου ή το Κουρδικό ή όταν παρέδινε σιδηροδέσμοι, ο διά τη πρεσβεία μα εν Κένια. Τον Οτσαλάν, η Ευρώπη με την αριστερή ελιά τότε, ψαχνόταν δύο-δύο μισή μήνε μετά την παράδοση να βγάλει απόφαση για το αν δικαιούται άσυλο ή όχι. Τότε ο Οτσαλάν, θυμίζω, ε. Και μετά ήθανε όλα όσα γνωρίζουμε σε σχέση με την ελληνοτουρκική φιλία. Αν την άλλη μεριά δεν μπορείτε να διαφωνείτε, όταν πανηγυρικά μία μέρα, δύο, πριν από τον βομβαρδισμό από αμερικάνικα Tomahawk, όχι τα. Ινδιάνικα αυτά, πώ το λένε, πε, του πελεκεί, όχι, όχι, πυράβλου, πυράβλου, κόστο περίπου ο καθένα γύρω στο 1,5, και έχω και φίλο και συνάδελφο ο οποίο γυρίζει και μου λέει: Οι Τούργοι λένε 23, οι άλλοι λένε 59. Αν αφαιρέσουμε αυτού, μήπω κρύβονται χρήματα 53 περίπου, 33 πυράβλων προ 1,5 δισεκατομμύριο ο καθένα, ωραία. Κάποιοι που θα κάνουν επανηγύρια για αυτού που λένε ότι πέσανε, αλλά δεν πέσανε στην πραγματικότητα. Κανεί δεν ξέρει. Ποια είμαι εγώ. Για να κάνω αναλύσει. Ποιοι είστε εσεί για να σκέφτεστε, Πολίτες ενό κόσμου που μας ανήκει και είναι κατά δικό μα. Δεν θα πούμε ραντεβού στα γουναράδικα, δεν θα πούμε ραντεβού στα ε, κολάδικα, δεν θα πούμε ραντεβού πουθενά. Ραντεβού στην Ομόνια Στις 18.30 απόψε. Όσο μπορούμε να περπατάμε, εγώ δεν ξέρω αν θα καταφέρω με ένα πρισμένο γόνατο που έχω να φτάσω ω εκεί, αλλά πρέπει να πούμε σε όλου του τόνου ότι δεν πάει άλλο. Πώς μπορούμε να πάμε, χορεύοντας. Χόρεψε 2017 και με αυτό να σας αποχαιρετήσω για να τα πούμε την 21η Απριλίου στο τραγούδι της Σοφία Βαπάζουγλου και ο Πανελής Θελασσινός στη μουσική ο Παναγιώτης Τερχείου, στους στίχους ο Δημήτρης Τσάφας χώρα, χρόνια αγχωμένα μα έχεις εμένα. Τι θες, σπάς το ρολόι, οι ώρες δεν είναι στιγμές. Καλή Ανάσταση. Σπάς το ρολόι Οι δεν είναι στιγμές <Κι> Γίνε εσύ το όνειρό μου Αγάπη φως μου στο σπατάδι του πόσμου Γίνε φως μου Χώρεψε, χώρεψε είναι η ζωή μια γιορτή Ο τα σχήματα, μάθε μου βήματα Να προχωράμε μαζί Χόρεψε, χόρεψε Κάνε με πάλι παιδί Και από τα λάθη μου κλέψ την αγάπη μου μου στη γη Μετά. Δίχως πληγές δεν χτυπά δυνατά η καρδιά Είναι εσύ το όνειρό μου, Αγάπη κόσμου Μες στο σκοτάδι του κόσμου Η ζωή μου γιορτάζει. Ο αιρό σχήματα. Μάθε μου βήματα. Μα προχωράμε μαζί. Χόρεψε, χώρεσε, Κάνε με πάλι περίεργη. Κι από τα λάθη μου κλέψει. Αγάπη μου, παράδεισαι μου στη γη. Χόρεψε, χόρεψε, είναι η ζωή μια γιορτή Ο έρωτας κύματα, μάθε μου βήματα, να προχωράμε μαζί Χόρεψε, χόρεψε, κάνε με πάλι παιδί λάθη μου κλέψ' την αγάπη μου, παράδεισέ μου στη γη. Κάποντα λάθη μου, κλεch' την αγάπη μου, παραδείσαι μου στή.